Στοιχη 31-46 Η Δευτέρα Παρουσία του κυρίου και η Τελική Κρίση και Ανταπόδοση. 31 Όταν δε έλθει η του ανθρώπου με τη δόξαν του και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι μαζί του, τότε θα καθίσει σ' θρόνων ένδοξων και λαμπρών. 32 Και θα συναχθούν εμπρό του όλα τα έθνη, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι που έζησαν από της τη δημιουργία μέχρι τέλου του κόσμου, και θα χωρίσει αυτού τον ένα από τον άλλον. Καθώ και ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα γύδια. 33. Και θα στήσει του μεν που είναι ήμεροι σαν τα πρόβατα στα δεξιά του, του δε που είναι αντίθεση και άτακτη σαν τα γύδια ή στα αριστερά του. 34. Τότε θα είπε ο βασιλεύ ει που θα είναι στα δεξιά του: Ελάτε εσεί που είστε ευλογημένοι από τον πατέρα μου, λάβετε το κληρονομία τη βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για αφού του εθεμελιώνεται ο κόσμο. 35. Σας ανήκει η μια αυτή, διότι επίνασα και μου εδώ να φάγω. Ήμουν διψασμένος και με ποτίσατε. Ξένος ήμουν και δεν είχα που να μείνω και με περιμαζέψατε στο σπίτι σας. 36. Γυμνός ήμουν και με ενεδίσατε, αρόστησα και με επισκεφθήκατε. Μέσα στη φυλακή ήμουν και ήρθατε να με ειδείτε και να με παρηγορήσετε. Τότε θα αποκριθούν αυτόν οι δίκαιοι και θα είπουν... «Κύριε, πότε σε είδαμεν πεινασμένον και σε θρέψαμεν ή διψασμένον και σου εδόκαμεν να πείς» 38 «Πότε δε σε είδαμεν ξένον και σε περιμαζεύσαμεν ή γυμνών και σε νεδίσαμεν» 39 «Πότε δε σε είδαμεν άρρωστον ή φυλακισμένον και ήρθαμε να σε επισκεφθόμεν» 40 «Και θα αποκριθεί ο βασιλεύς και θα τους είπε. αληθινά σα λέγω» Ότι κάθε τύπο εκάμματα εις ένα από τους πτωχούς αυτούς αδελφούς μου που εφαίνονται άσημοι και πολύ μικροί το εκάμματα εἰ εμέ 41 Τότε θα είπη και εις εκείνους που θα είναι στα τα αριστερά του Σείς που από τα έργα σας εγίνατε καταραμένη. πηγαίνετε μακράν από εμέ στο πύρτο αιώνιον που έχει τη μαστίδια των διάβολων και τους αγγέλους του 42 Διότι επίνασα και δεν μου εδόκατε να φάγω Εδίψασα και δεν με εποτίσατε Ξένο ήμουν και δεν με επιρρεμαζεύσατε προς φιλοξενίαν. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Άρρωστος ήμουν και μέσα στην φυλακήν και δεν με επισκεφθήκατε. 44. Τότε θα του αποκριθούν και αυτοί και θα είπουν. Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινά ή να διψάς ή να είσαι ξένος ή γυμνός ή ασθενής ή μέσα εις φυλακήν και δεν σε υπηρετήσαμε. 45. «Τότε θα τους αποκριθεί και θα είπε: αληθινά σας λέγω, «Κάθε τύπου δεν εκάματε εις ένα από αυτούς τους οποίους ο κόσμος εθεώρει πολύ μικρούς, ούτε είσαι εμέ το εκάματε». 46. «Και θα πέρθουν αυτοί οι σκόλασοι που δεν θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιωνία. Οι δε δίκαιοι θα μεταβούν για να απολαύσουν ζωή αιώνιων».